dum dum dum zhval'tiviziya Νομίζω ήταν τέτοια ώρα, περίπου. Ήμουνα εκεί από κάτω. Πού? Βερολίνο 1945. Έξω ήσουν από το κατεστραμμένο Reichstag. Παίρνω ένα σύντροφο και ανεβαίνουμε πάνω με την κόκκινη σημαία και τη βάζουμε στην οροφή. Και ρατάει, εσύ ήσουν να με τα δύο το ρολόι. Εγώ, εγώ είχα πάρει το ρολόι. <laughs> Σαν σήμερα έγινε αυτό. Λίγα μέτρα πιο εκεί, στα υπόγεια τη καγκελαρίας αυτοκτονούσε ο Χίτλερ. Oh. Και η Εύα. Είμαι να σκάσω. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Μετά γίνανε τραγουδιστέ όλοι αυτοί. Και κάνανε Όχι. <laughs> με, yeah, τη yeah, yeah. Ο Χίτλερ στη γειτονιά των Αγγέλων μπορεί. Αλλά... Στον Αγγέλων πήγε και ο Χίτλερ. Τι όλοι... γειτονιά είναι αυτή πια. Δεν <laughs> ξέρω. <laughs> και οι Ρώσοι στρατιώτε μετά το τραγούδι που ακούσαμε, γι' αυτό το βάλαμε. Το ότι οι στρατιώτε γίνανε μετά με χροδία. Ότι δεν λέω, εγώ το δέχεσαι. Ε, μα δεν γίνανε. Ούτε Σιριζέ οι δεν τα κάνουν αυτά. Ωραία, θύμη είμαι και εγώ Σιριζέο. Όποιο μιλήσει είναι Σιριζέο. Κακό. Κακό είναι. Ζεσου ή Σιριζέο. Ό,τι τι. Δεν ντροπή. Εντάξει. Όταν θα σα σώσουμε. Να κάνει μετά τι γραφικότητε σου, τι <χαι> λυκοφιλίε να δω ναι, να καταγγέλει. Τι λυκοσυμμαχίε. Λυκοσυμμαχίε. Άλλο ηλικοφιλία, άλλο ηλικοσυμμαχία. Λοιπόν, έτσι σα καλωσορίσαμε. Είναι ιστορική μέρα. Έτσι κι αλλιώ κάθε μέρα σχεδόν έχουμε μια επέτειο. Λογικό είναι με τόσα που έχουν συμβεί στον πλανήτη και κυρίω αυτή τη χώρα. Η σημερινή όμω έχει αυτή την βαρύτητα. Η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην οροφή του Ράιξταγκ. Την ξέρετε όλη την φωτογραφία, την εικόνα, έχει γίνει σύμβολο. Ε, και λίγε μέρε μετά μπήκε, έγινε επισήμω η παράδοση του Βερολίνου και τη Γερμανία προ το Ζούκοφ και του Ρώσου. Έχει κυκλοφορήσει και με μαύρο κόκκινη σημαία η ίδια φωτογραφία. Καλά, σε φωτογραφία μπορεί να βάλει και μαργαριτούρα. <laughs> μπορεί να βάλει και ό,τι θες ναι, ναι, η, η, η, η στιγμή είναι μία. Mm. Από εκεί και πέρα έχει εκδοχέ. Άλλοι δεν είναι ωραίο είναι αυτό ο καθένα. <laughs> η στιγμή έχει σφυροδρέπανο. Α, δεν είχε, είχε μαύρο κόκκινο. Μι Εκεί λες σοκαριστε. Σοκαριστε. Μα σοκάρε το κόσμο. Ο κόσμος. Μην τα λε. Κόσμος... Πε ότι ήταν απλακόκινη. Ο κόσμο σοκάρεται με ένα σφυροδρέπανο μόνο. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εδώ γίνονται άλλα και άλλα και δεν σοκάρεται ο κόσμο. Θα σοκαριστεί τώρα με το σφυροδρέπανο. Θα σου πω πω με τι θα έπρεπε να σοκαριστεί ο κόσμο. Χθε βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις Μία στον Α, στη ΣΤΑΙ και άλλη στο ΜΕΓΑ από το Δελτίο. Ξεκινήσανε μέχρι το βράδυ το πήγανε. Θέλει ο κόσμος Ευρώπη. Ευρώ. Και Ευρώ. Θέλει Ευρώ πάση στη Σία. Τα έλεγε ο Θοδωρηκά. Και η Σιριζέη, όχι μόνο ο κόσμος. Εννοείται τι η είναι η Σιριζέη. Όχι λέω. Τι είναι η Σιριζέη, δεν κατάλαβα. Και το μισό κουκουέ. Ναι, ναι. Ευρώ. Α, τι μα γιατί δεν θέλουμε ευρώ. Ναι, μα είσαι καλά. Δεν περνάμε ωραία μες το ευρώ. Περνάμε ε, ωραία. Θέλουμε. Γιατί να μην όλος ο κόσμος θέλει δεν Δεν είχε μόνο είχε μονοτονία. Βαρετό. Ναι. Έκανες μια υποτίμηση πάλι. Ναι, δεν ήταν ε, ε, ε, ξενέρωτα. Ναι. Να ακούσουμε όμως πώ θα παρουσίασε ο Θοδωρικάκος, γιατί έχει να ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση στο πάση θυσία. Αν δεχόμαστε εγώ δεν βλέπω κόσμο γύρω που θέλει την Ευρώπη, δεν θέλει να ρίξει, θέλει τον Τζίπρα. Ωραία, όλα αυτά σωστά. Άνθρωπο όμω που να έχει πει: Πάση θυσία, θέλω να μείνω στο ευρώ. Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Δεν να πιστεύω να εννοεί ότι οι δημοσκοπήσει των καναλιών γίνονται με θέση. Οι ερωτήσει γίνονται Μα, με θέση. Ωραία. δημοσκόπηση, περιμένω, δεν βλέπω ότι είναι κατά του κόσμου. Σιγά-σιγά είναι. Απλά αυτό το πάση θυσία. Δηλαδή, όταν σου λένε την ερώτηση: Πάση θυσία, δεν σταματάς λίγο. Λε κατευθείαν ναι. 70% ναι, πα θυσία. Και αν το πα θυσία, είναι σε ένα σκόπδο κεφάλι. Το δημοσκόπο θα λύσει. Κύριε, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Πείτε να ναι, ένα αυτό, σουστό, ναι ή ένα όχι. Σωστό αυτό, σωστό. Λοιπόν, mm. αλλά δεν βλέπουν να το λύνει και ο άλλο. Και κυρίως ο κόσμο που απαντάει. Η μεγάλη πλειοψηφία 3 στους 4 75,6% θεωρεί ότι πρέπει πάση θυσία Μπράβο. Να, Μπράβο. να μείνουμε στην Ευρωζώνη ενώ με αυτό διαφωνεί το 22,8% και εδώ έχει την αξία του να δούμε οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιστεύουν σε αυτή την ερώτηση. Δύο στου τρει ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 66,2% πιστεύουν και εκείνοι ότι πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Εννο... Θυσία πάση στην Ευρωζώνη. θυσία, παραπονιέται. Πάση θυσία. Πάση θυσία με ό,τι σημαίνει αυτό αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο τέλο τη προσπάθεια να υπάρξει αυτή η πρώτη τουλάχιστον συμφωνία. Πάση θυσία. Hm. Πάση θυσία παραμένω. οπότε τα βλέπει αυτά η κυβέρνηση. Όχι έναν, πέντε μνημονιακά θα έφερναν Άρα είναι αποφασισμένο ο κόσμο προκύπτει. Ναι, ναι, ναι. Πάση, αυτό. ναι πάση, αν είναι ελληνικό Αν Πακοτώ. κάτι είναι ο ελληνικό λαό, είναι αυτό ακριβώς Και αν δεν είναι τέτοιο ποσοστό, σίγουρα είναι η πλειοψηφία πάση θυσία ευρώ, μέσα το ευρώ έτσι κι αλλιώ. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Μια χαρά είναι. Θα έρθει και η συμφωνία κάποια στιγμή. Θα έχει κάτι επώδυνα, κάτι φόρου, έκτακτου. Εντάξει, τώρα αυτά έχουν προπολογιστεί αυτά. Έχουν προπολογιστεί και πρέπει να ψηλώνουν. και γίνει? με Μπορεί το πάση θυσία. Εφόσον θέλει, αλλά δεν βγήκε μόνο αυτό το συμπέρασμα. Και με το Γιατί... ευρώ καλύτερα, όπω λέει και ο Σπύριο από τότε, ναι. κάτι ήξερε. Και πε. Η δημοσκόπηση είναι αυτή που είναι. Οι αναγνώσει των δημοσιογράφων έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με... mm. μα εξέπληξε ο Ευαγγελάτο χθε, ο οποίο έκανε τη δική του ανάγνωση για όλα αυτά που έδειχνε η δημοσκόπηση και που ακριβώ κατέληξε. Αλλά και με ποιο τρόπο κατέληγε ο Ευαγγελάτο. Το σαφέ μήνυμα των πολιτών είναι πάρ το πάνω Το λέω πολύ απλά έτσι όπω τουλάχιστον το διαβάζω. Σε εμπιστευόμαστε, εξακολουθούμε να σου έχουμε εμπιστοσύνη, υπάρχει μια πτώση, διαπιστώνεται από τα συγκριτικά στοιχεία για την αποδοχή της κυβέρνησης, αλλά οι πολίτες στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Του λένε λοιπόν, κάνε συμφωνία, κάνε την καλύτερη δυνατή συμφωνία που μπορείς και αυτή τη συμφωνία μην τη θέσει. ούτε σε δημοψήφισμα, ούτε σε εκλογές, ούτε σε τίποτα. Όπω Έχει... ακριβώ διατυπώθηκε η ερώτηση, η ερμηνεία. Έχει διηγηθεί κανένα τέτοιον. Δηλαδή να σε ρωτήσουν, εντάξει, εμπιστεύεσαι τον Τζίπρα, ψηφίστηκε αυτό, κάνει τη διαπραγμάτευση. Να δούμε ό, αν είναι διαπραγμάτευση πρώτον και δεύτερον τι θα καταλήξει και θα καταλήξει. Ωραίο όλο αυτό, εντάξει. Αν σου πούνε θε το εγκρίνει, συλλέξει, όχι. Όχι, δεν θέλω. Ω Τζίπρα, δεν θέλω. Δε, Μην μη μου βάζετε κάλπη. Δεν θέλω να βλέπω κάτι. Δεν θέλω δημοκρατία τέτοιου τύπου. Δεν θέλω ε, μακριά από Ψηφίσαμε σε τέσσερα χρόνια πάλι. Με αυτό τον τρόπο δεν το παι. Είχε μια υπερβολική στήριξη. Προ το Τζίπρα, μόνο το Τζίπρα όμω. είναι. Παιδί, με δεν ξεχύεις, δεν καταλαβαίνω αυτά τα και κανάλια. Καλά Μας και κάλαβα τα λέει ο Βαγγελάτος. Τα είπε και ο Θεοδωρικάκος. Για να δούμε και την επόμενη κάρτα που είναι επίσημαντική. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους ή πρέπει να οδηγηθούμε σε ρήξη. Εδώ νομίζω ότι είναι και η απάντηση σε αυτό που υπενήχθηκα προηγουμένως. 8 στους 10, 78,1% ζητούν να υπάρξει συμφωνία με τους Ευ Και είναι μόλι 17,9% το ποσοστό που λέει ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε ρήξη, ενώ 4% δεν αβαντά. Άρα οι πολίτε ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτήν την συμφωνία και να μην οδηγηθούμε σε ρήξη. Άρα δεν χρειάζεται το δημοψήφισμα, δεν χρειάζονται οι εκλογέ. Άρα, τελειώσαμε. Αποφασίστηκε. Καλό είναι ο λαό. Χρήσιμο τον λε. Άχρηστο δεν τον λε. Αλλά κάτι στην άκρη τώρα τα αναθέσαμε σε έναν. Και από εκεί και πέρα θα τα βγάλει σε πέρα. Τόσο και ο το σωστό. το σωστό. δεν είναι ο δημοσιογράφο να παίρνει γραμμή από τη δημοσκόπηση. Άρα, από το λαό τι θέλει ο λαό, από εκεί θα πάρω γραμμή. Από τη δημοσκόπηση. Αυτό που έχει δώσει γραμμή, το αφεντικό μου βέβαια. Ο ο κύριε Αλλά πάντ... Πάντ... Α, όχι. αν πριν ένα χρόνο έβγαινε μια δημοσκόπηση, πάλι στο Μέγκα. Έχουν βγει 15 δημοσκοπήσει στο Μέγκα Επισαμαρά. Και περίπου λέγανε, διαχωρίζανε καταρχήν όλε οι δημοσκοπήσει και οι αναλύσει μετά το πρωθυπουργικό γραφείο. Περιβάλλον από το κόμμα. Mm. Το έχουμε ζήσει αυτό. Οι κύκλοι του Μαξίμου, ναι, ναι, μπλε, πράσινη κόκκινη και τώρα ρόζε ό,τι είναι. Διαχωρίζουμε αυτό. Ξεχωρίζουμε τον Πρωθυπουργό, είναι θεότητα, από όλα αυτά που γίνονται από κάτω. Εδώ τώρα έχουμε λίγο παραπάνω και γίνεται με κόκκινη, συγγνώμη, με ροζ κυβέρνηση. Yeah. Δεν γίνεται με τι προηγούμενε, αλλά και κόκκινη. Που πες και κόκκινη έτσι κι αλλιώ. Τελικά παίζουν το παιχνίδι του Σαμαρά τη αριστερή παρένθεση ή στηρίζουν, έτσι είπα. Δηλαδή, δεν έχω ξέρω. δεν ξέρω, δηλαδή, βλέπω το κανάλι. Εμείς να τα κρίνουμε... προμήσουν. Αυτά... Ναι, μπορεί να είναι σε μια μετάβαση και το κανένα ίδιο. Το πα ο κάθε ένα. Λέγουν δεν... και τα εξόφυλλα των εφημερίδων. Δεν είναι μια ναι. εποχή παρένθεση στη σκέψη μα έτσι κι αλλιώ. Περνάμε. Ψ. Θα κριθούν όλα με τη συμφωνία Ά, που θα φέρει σε λίγε μέρε. Αυτό θα είναι ένα σταθμό για να κλείσει αυτό το τρίμινο, Τι είναι, τετράμινο, τι θα είναι. Φόβο, είπε ότι θα φάξει η συμφωνία, θα έχει και λεφτά μέσα. Να μα δώσουν. Παραδάκι που έγινε. Ο Μπαλάφα στην Κάτια την έστειλε με αυτά τα ωραία που έλεγε. Δεν πήραμε το παραδάκι. Λοιπόν. Τα είπε ο Θοδωρικάκου, αλλά τα είχε πει ο Ευαγγελάτο πριν. Αλλά τον έτρωγε τον Ευαγγελάτο γιατί στα παράθυρα υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Ποιο θα πει πιο σωστά, με πάθο, αυτό που πρέπει να υποθεί. Το ξανάπε μετά ο Ευαγγελάτο. Το ενδεχόμενο δημοψηφίσματο, αυτό που και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έριξε στο τραπέζι, δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο. Όχι, δεν γνώμη. συγκινεί ούτε το ένα ούτε το άλλο, ε, ούτε οι εκλογέ. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Επιμένω, το μήνυμα είναι σαφέ. Πάρ το πάνω σου, Πρωθυπουργέ. Κάνε τη συμφωνία οπωσδήποτε να μείνουμε στο ευρώ και δεν χρειάζεται να την κρίνει κανεί. Δεν χρειάζεται να την επικυρώσει κανεί. Κάντο και προχώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε το λαό σε αυτή τη φάση. Δεν χρειάζεται. Μην τον βάλουμε γιατί ξέρει τι καμιά φορά κάλπι είναι, δεν ξέρει τι γίνεται. Θα δοθούν βέβαια οι γραμμέ, θα πέσουν οι εκβιασμοί, αλλά καμιά φορά. Κάλπι... Μια συνέπεια την κρατάει το κανάλι. Το δεν θέλουμε το λαό πάντα τον έλεγε. Είναι αυτό το έχει. Το έχει. Το Όχι τον θέλουμε να πληρώνει. Ναι, ναι, Εκεί μόνο, σε αυτή ναι, ναι. τη διαδικασία. Διόδεια, καταρχήν και μετά ό,τι άλλο μπορεί. Αλλά στο τέλο. Αυτό, όχι μόνο στο κανάλι και ο Ξύπρα το θέλει. Αυτό. Όχι, όχι ο Ξύπρα θέλει. Ναι, κυρίω ό,τι άλλο μπορείτε. Ε, δώστε και κανένα διόδιο. Και νομίζω με αυτό που πέρασαν και στη Βουλή είναι ότι τα διόδια. Και επειδή υποτίθεται θα φέρνανε κατάργηση των διόδιων, δεν θα mm -hmm. καταργηθούν τελικά. Όχι το έχουμε αφήσει από την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Το ε. Δεν θα καταργηθεί. Όχι. Δεν θα Όχι, να πληρώσουν αυτή που είναι οι παραπάτε τη μία τουλάχιστον. Αυτό. Α, να πληρώσουν που το είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κουκουέ δεν το ψήφισε. Όχι, άλλο είχε γίνει. Α, τι είχε γίνει. Για πε. <laughs> Νομίζω μια αρχική δέσμευση ήταν να καταργήσουμε τα διόδια όλα πρώτον. Έτσι λέγανε. Τι θα κάνω Έτσι το Και, και τα άλλοι πιστεύαν κι κάποιοι. Δεύτερον, θα αθωωθούν όλοι όσοι είχαν κάνει τότε καταλήψει κτλ. Θυμάσαι. Ναι. Και όσοι δεν είχαν πληρώσει και διώκονται, θα αρθεί η δίωξη. Ωραία. Με κάποιο τρόπο. Και δεν τα ψηφίσατε αυτά. Όχι, τα έφερε ξανά. Τα έφερε. Και τι έγινε. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Το μόνο από όλα αυτά που ψήφισε είναι οι διαδηλωτέ. Να αφωθούν οι Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αυτοί που δεν είχαν πληρώσει και περνάγανε με τα EU. Θα, θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν. Τα διόδια δεν καταργούν. Μήπω το 15 μόνο θα πληρώσουν, που δεν προλαβαίνουν Όχι, να στο... ανταλλάξουν, <laughs> γιατί έχει ότι θα πληρώσουν και είχαν υπολογίσει τα παλιά Ο, ο, ο καλύτερο σε είναι ο Φλαμπουράρη. Του έβλεπα χθε και λέει ο Έμφυα, λέει το θα πληρώσουμε και το 2015. Είναι λέξει μήνε. Ναι, αλλά δεν είναι 6, 6 μήνες για να τελειώσει το 2015, ναι. Ε, όχι, 6, 7. Πόσοι μήνες ε, είναι. Αλλά αν, ε, όταν λέμε πληρώνω έμφυα του 2015, σημαίνει μέχρι του χρόνου τον Μάιο θα ξαναπληρώνουμε έμφυα. Αν είναι πάλι στι ίδιε δόσει και τα δεν λοιπά. Δεν είπε αυτό. Δεν είναι... Αυτό είπε. Ναι, αλλά του 2015. Αφορά το 2015 όμω που έχει προπολογιστεί, στο καινούργιο προπολογισμό δεν θα βάλουμε. Ναι. Ε, και ζήτησε και ο Σταθάκη χθε την τώρα. Λέει, εντάξει, μπορεί να μα δώσετε ένα εξάμεινο. Έλα. Το δίνουμε ξα... διπά... Όπω είπε και ο Φιλαμπουράτη, 4 και άλλα 4 χρόνια θα βγούμε μετά 8. Καλό είναι. Ο είναι καλύτερος όλων. Έχει μια την σοφία της ηλικία ή το, την αποστασιοποίηση μάλλον της mm. ηλικία, Του έχει κάτσει και ένα ρόλος, τους βλέπει όλοι σαν παιδιά. Έχει ένα κύρος. Χα... Εντάξει, με στο το, μες το το το κόμμα εκεί, γιατί ε, κρίνεται κάποιο από αυτά που λέει. Αλλά είναι τόσο χαλαρός με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, εγώ λέω αν μπορούσα θα του έδινα δύο βατήρια για τους μετανάστε που είναι να φύγουν. Δεις. Αν μπορούσα. Σαν να μιλάμε σε ένα καφενείο, είναι ωραίοι αυτή η διάλογοι. Το σταθάκι πρέπει να δείχνει. Δεν είδε Στάι, μάλλον είδε μεγάλο. Το σταθάκι είναι παντέ. Να <σχελίου> <σχελίου> ενημερωνόταν λίγο, το σταθάκι πριν πάει στη συνέντευξη. Για τον πήρε λίγο φαλάκι τώρα, Σε Ξεφτύλα. 36% πρόθεση ψήφου θα ξαναψηφθούν. Ξεκινάω, <σχελίου> 15% διαφορά. Δεν τα κοιτάει αυτά, εμεί τα κοιτάμε μόνο. Ο κόσμο δεν είναι ενδιαφέρεται για αυτά. Νιώθει αξιοπρεπή. Μισή απάντηση δεν έδωσε. Νιώθει αξιοπρεπή. Μισή απάντηση όχι ολόκληρο. Δεν θέλει κανεί απάντηση. Τέλ Εσύ και εγώ θέλουμε και κάποιοι που τα ψάχνουμε Κομπλεξική, γραφική, μονότονη Τέλος που εμείς το κάνουμε και για δουλειά Άντε πε, παίρνουμε και μια αμοιβή για όλο αυτό Δεν θέλει κανείς απάντηση, δεν τον ενδιαφέρει απάντηση στον κόσμο mm. Ούτε καν ερώτηση τέτοι στον εαυτό Τίποτα, σε μια νυρβά να πάμε Και περιμένουμε την ε, συμφωνία Αυτό είναι αριστερά Και αυτό είναι και κόσμο σε αριστερά Ο Πάκης Ο φίλο σου. Ο Πάκη. Βγαίνει και λέει: Θα υπερβώ τα όρια μου. Ο μόνο που δεν την πολιτική να. είπε: Θα υπερβώ. Μακριά δεν είπε, όχι. Α, α. Μόνο ο ελληνικό λαό δεν υπερβαίνει όρια. Εκεί, κανονικά. Παραμένουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε, όλα είναι μια χαρά. Μέχρι φώσεις. και ο Πάκη. <laughs> και ο πάκι. Ακόμη και ο πάκι είπε: Θα υπερβώ όρια. Λόγια. Ψ. Δεν έχει σημασία. Ναι. Ούτε λόγια ο λαός. περιμένει Περιμένουμε το τηλεκοντρόλ να δει τι ώρα θα βγει ο βαροχημένο οχητό. Ο επόμενο οχητό εννοούσα. Εντάξει, Το πήγαν στο βαρουφάκι, από το κανάλι. Δεν τα μπερδεύει όμω και δημιουργούνται παρεξηγήσει. Δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσει. Μην γίνει κάποια παρεξήγηση και η σύντροφοι εκεί από τα Εξάρχεια, του γυρίσει το μάτι πάλι. Η και... σύντροφοι από τα Εξάρχεια είχαν ένα τράνταχτο επιχείρημα. Ποιο. Είσαι πολιτικό, δεν πρέπει να έρχεσαι εδώ. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Παρετήσου και έλα. <laughs> είναι και λίγο. Ναι, αλλά. Σαν επιχείρημα, αλλά ναι. Επιχείρημα το λε. Δεν ξέρω τώρα τι είχε παραγγείλει και αυτό και προκάλεσε <laughs> με αυτά τα δίθεν και τι βλακίε που πάνε και τρώνε. Ναι, αυτό μπορεί να έχει δίκιο. Είδε για να μην πηγαίνει να τρώει με του εταίρου. Αυτά παθαίνει όταν πα πα με αυτού που περνά καλά. Ξέρει ποιο είναι το συμπέρασμα. Τι? Πουθενά δεν μπορεί να φάει ο βαρουφάκι εκεί. Δεν τρώει τελικά ο βαρουφάκι. Εδώ το κυνηγάνε. Για να, τρως, μου, να το κυνηγάνε. Τι θα γίνει όμω. Να του κάνει κάτι να φάει. Θα Είσαι, πέσει παιδί με τα πόδια του να τρώει. Λοιπόν, θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Με αυτά τα βαρύσματα, συμπεράσματα ε, το εγώ, νομίζω. <laughs> ε, είναι εισάξια με αυτά που βγαίνουν σε άλλε εκπομπέ. Σε τηλεοράσει, ραδιόφωνο. Λογικό. Βγάζουμε κι εμεί συμπεράσματα άκρο πολιτικά. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο, το mail το ξέρετε, οποιος θέλει να στείλει κάτι, να το δούμε, στούτυπαπακυριαλφαμ.gr και ή... το μήνυμα, SMS δηλαδή οποιος θέλει να στείλει, θα γράψετε real και ενώ το μήνυμα σας αποστολής στο 54100. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μία έκκληση να κάνουμε όπως είχε κάνει την άλλη φορά θα πάει ο κόσμο να δώσει τον ομβολό του για να μπορούμε να συνεχίσουμε Α, με αξιοπρέπεια Οπα, Έκτακτης φορά, φορά το λέω αυτό έκκληση, έκκληση όπως έγινε την άλλη φορά θυμόσαστε Όταν έκανε ο, ο Πρωθυπουργό την έκκληση να πάνε να πληρώσουνε Τον, τον τελευταία. Πήγαν όλοι τρέχ, πήγαν όλοι τρέχα, πήγαν όλοι πηγαίνοντας, Γιατί καταλαβαίνουν ε, ότι έχουν μια κυβέρνηση η οποία όλα αυτά που κάνει τα κάνει για αυτού, για το λαό. Πήγαν όλοι τρέχοντα πηγαίνει πει, oh. αλλά δεν το πηγαίνοντα. Πήγαν όλοι πηγαίνοντα, αλλά το τρέχει και μα άρεσε και το ξαναβάλαμε. είναι ο κύριο τρέχαμε όλοι να πληρώσουμε. Μην ξανακάνει η έκκληση ο Τσίπρας. Γιατί θα πάμε ξανά τρέχοντα. Και κυρίω αυτοί που δεν έχουν. Το είχε πει και Βαλαβάνη, το είχε πει και ο ίδιο ο Τσίπρα. Πόσο μάλλον αυτοί που έχουν. Ωραία είναι όλα αυτά. Να... να πληρώνουμε. Όχι, <laughs> ακρι... να τρέχουμε για να πληρώσουμε. Πα η θυσία στο ευρώ. Τρέχει να πληρώσει σύμφωνα αυτά που λέω φαντάζομαι. Τρέχει να πληρώσει σύμφωνα με αυτά που λέω διακυβέρνηση να, να γίνει. Όχι, όχι. Σιγά-σιγά. Μ... Σιγά. Δεν με καθόλου. Α, δεν εντάξει. έχω στο μυαλό μου καθόλου την κυβέρνηση. Τον κόσμο έχω από κάτω. Που ακούει έναν υπουργό να του λέει Ξέρει έτσι και κάνει έκκληση ο πρωθυπουργό. Θα πα τρέχοντα να πληρώσει, δεν Επειδή πηγαίναμε τρέχοντας και με τους προηγούμενους, περίπου τρέχοντας, απ' την άλλη 60% πάση θησία ευρώ, νιώθεις υπερήφανος μέρα που είναι σήμερα, νιώθεις, δεν νιώθεις μια αισιοδοξία. Καλά, το σύμφωνα το με μια το... δημοσκόπηση που έδειξε ένα κανάλι. Και σύμφωνα με την άλλη που έδειξε το άλλο κανάλι. Και το άλλο κανάλι. Ε, ναι, Α, αλλά... αυτό, ναι. Και περίπου έτσι γίνονται. Γιατί δεν ναι, θα εντάξει, να αλλά όχι να αμφισβητούμε τη μία τη δημοσκοπή που Δεχόμαστε το 65. Όχι, ισχύει το 65. Πώ ισχύει το 65 στην κοινωνία, ισχύει ακριβώ. Α, ναι, όλοι ψηθήκαμε Τώρα πάμε να πληρώσουμε. Γιατί βλέπει Λίω... καμιά διάθεση. Θέλω ρίξει. Έχει συζητήσει με κόσμο. Βράζει ο κόσμο. Περι... Τι κάνει. <laughs> Βράζει ο κόσμο. Στο ε... Ψάχνει στο, να στο βρει ένα. το τηλεκοντρόλ. Στο <laughs> να βρει το τηλεκοντρόλ. Εκεί είναι το βράσιμο. μη του πάρει το τηλεκοντρόλ. Λέει εδώ ένα ακροατή, ο Ζάβαλο στο Twitter. Η ελληνοφρένεια, ναι δάβα. Η Ελληνοφρέμεια ξεκίνησε σήμερα με ονείροξη του θύμνου και πολλών οξιμών, με ήταν το έξιμών, τοίμων, ότι δεν ήταν ονείροξη. Η είναι για κάτι που δεν έχει συμβεί. Αυτό ήταν ένα γεγονό που έχει συμβεί. Την εικόνα, μεταφέραμε μέσα από το τραγούδι. Ονείροξη είναι το επιθυμητό ή κάτι που θέλει να γίνει που δεν έχει γίνει κτλ τα λοιπά. γίνει αυτό. Ένα φίλο. Καλημέρα από ότσι Μίν από το Βιετνά. Σήμερα εδώ 40 χρόνια την πρόσηθυα εγκών και το τέλο του πολέμου. Είχα πολύ καιρό να σα ακούσω. Αυτή την ώρα παίρνω το γιο μου. Από πού μα παίρνουν, Από τον παιδικό σταθμό. Σα ακούουν κονσέρβα αργά το βράδυ. Ωραία. Κιάνουμε και Βιετνάμ. Καλή Στη Μαλακάσα χάνετε λίγο το τραπέζι. Δεν Βιετνάμ, Βιετνάμ. <laughs> Βιετνάμ Κοιτά, άμα περάσει τη Μαλακάσα, βγει μετά ανοιχτά για Βιετνάμ. Ναι. Ακούς Ακούσαν, ανοιχτά. Από καπαδοκία και κάτω ανοίγει. Και θέλω να αποκαλύψω και ένα new love in town. Ναι, ποιο είναι αυτό. Ε, επικοινώνησα χθε με την Ελιστάι την ώρα που είχε την εκπομπή τη. Δεν μα Γιατί? Οδηγάει κόσμο. Αχ. <laughs> Είχε την έκπομπη και εντάξει, είχαμε και εμεί κάποια γυρίσματα εκείνη την ώρα, ήμουν και εγώ στο κτίριο και τι γράφω. Έλλη, δώσε break. Θα στο, σε... Twitter. στο Twitter. Δώσε... δώσε break, θα σε περιμένω στο πλατό τη Μενεγάκη. Τα φοράω καλτσόν λευκό και μυρτό λεμόνι Καλησπέρα. Mm. Το γνωστό, mm. καλησπέρα. <laughs> ναι, <laughs> <αυτοί>. <laughs> Το θέμα δεν είναι αυτό. Άντε, εγώ είμαι ο άρρωστο, ο ανώμαλο, ο λίγουρας Όχι. Δεν σε λέει κανεί έτσι. Λέω, κα... όχι, όχι, όχι, όχι. Για τι κακέ τη γλώσσε θυμια. Ναι. Το καλησπέρα πιάνει. Άρα, σύντροφοι. Ναι. Έλα τυμμένο τη ολιά, εγώ θα ντυθώ καραγκούνα. Τώρα όμω το στυλνέψα. Τώρα μου το τόστι... τόστι... πριν από λίγο. Άργησε λίγο. η εικόνα είναι πολύ ωραία. Ό, θα τσολιά... ξαναπάω στο πλατό τη Μενεγάκη σε λίγο. Έχουμε <laughs> θα είμαι εκεί δίπλα. Να με Να πω την αλήθεια, βέβαια, στο ίδιο πλατό γυρίζουμε με την Ελιστάη. Την η... εκπομπή, τυχαίο. Το νέο, Χθε οι δημοσκοπήσει είχαν και κάτι προθέσει ψήφου. 36% ΣΥΡΙΖΑ, 22% Νέα Δημοκρατία. Εκείνη είναι λίγο τσιμπημένη η Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρει τι, το, δεν το, ισχύουν το, το, αυτά το το των δημοσκοπήσεων. Το ΠΑΣΟΚ 2,5% το δα καλά. Τι σημασία Όχι, έχει αυτό το ΠΑΣΟΚ. Το, το, το ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Ναι, είναι είναι το στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θε το ΠΑΣΟΚ. Το κανονικό ΠΑΣΟΚ, ναι, έχει 0. Το πραγματικό ΠΑΣΟΚ έχει 36%. Βγάλε το 3% το προηγούμενο, 33%. Είναι ΠΑΣΟΚ. Γιατί βλέπει μια διαφορά. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, αφού συμφωνήσαμε και σε αυτό. αυτό. Όμω δεν είναι έτσι. Α, είναι. Αμφισβητούμε τη δημοσκόπηση. Άντε. Και δεν την αμφισβητούμε εμεί. Την αμφισβητεί ένα έγκυρος αναλύτης. Θέλω όμω λίγο την προσοχή σα. Θέλω να καταλάβετε λίγο το τι έγινε. Πέσω ότι μπαίνουμε σε μια μικρή μηχανή του χρόνου. Ότι είχε εφευρεθεί η μηχανή του χρόνου. Καλά, άμα υπήρχε η μηχανή του χρόνου θα λύναμε πολλά προβλήματα, ε σίγουρα θα κοινάμε στι 25 Ανωρίου θα ψηφίζουμε διαφορετικά πια πιστεύω, το με καταλάβει ας να λένε οι Τι οι δημοσιοποίησεις μας και λίγο εγωγηστές και θέλουμε να παραδεχθούμε ότι κάναμε λάθος αν μπορούσαμε να γίνουμε στον χρόνο είναι βέβαιος και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στον Κάλπι σαμάδα θα ψηφίζε Αυτό ακριβώ. Τα ψήφισαν όλοι Σαμαρά. Και εμεί, εδώ, κανονικά, τέτοιο Πρωθυπουργό. Γιατί αν περιμένουμε να κλείσει η αριστερή παρένθεση, περιμένουμε για να ξαναψηφίσουν Σαμαρά. Αυτό, βέβαια. Δηλαδή, δηλαδή, αν, αν μια επιλογή από μετά γίνεται, είναι πάλι Σαμαρά. Ήταν τόσο ωραία η Πρωθυπουργία Σαμαρά. Ναι. Πραγματικά δηλαδή. Τόσο. Έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει δεξιού Πρωθυπουργού από το 1975 και Ζήσαμε μετά. Ζήσαμε και ακροδεξιό. Αυτό. Mm. Ο Σαμαρά ήταν ό,τι καλύτερο και όλο αυτό το δίχρονο. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σχολείο για πάρα πολλοί κόσμο. Η Χρυσή Αυγή κατά του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, δεν ξέρω τι έχει γίνει και Τι γίνεται. Και τι, τι κάτι, ο κα κα Κασιδιάρη εκεί έκανε κάτι δηλώσει. Ο Ροίος ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα Α, και αυτά. Είναι εκτό γραμμή από τον Πρόεδρό του. Δηλώσει περιστηλίου, μην δίνει μεγάλη σημασία. Αλλού παίζονται. Στου άλλου χώρου του Κοινοβουλίου γίνονται οι διεργασίε, σοβαρέ. Πέρασε και ο νόμο για την ΕΡΤ. Θα ξεκινήσει καινούργια. ΕΡΤ, περιμένουμε πότε, πώ λοιπά. Τι εκπομπέ τη ζωή Κωνσταντοπούλου, το, το στη στη για τη Βουλή. ζωή της. Α, δεν έχει στην στη Βουλή στην <laughs> έτσι, Δεν ξέρω <laughs> θα έχει στην Ερτε. Στη Βουλή έχει σίγουρα όμω. Yeah. Θα... Ο Τσοπανάκο θα ξαναπέζει σας είμα... ε, αυτό. Αυτό μπερδεύει κανάλια, διαδικασία. Στην ΕΡΤ έρτε... ήταν και αυτό Στην Είχε ο Άλλη καραγούνε εκεί τα έλεγε η ορχήστρα τη θα είχε Και στη διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΟ, οπότε... Επίσης μπορεί να τύχει καμιά φορά η ζωή Κωνσταντουπούλου να περάσει το, το κτίριο, με την είσοδο. Πώ θα μπει έτσι, χωρίς μια ορχήστρα, <laughs> <laughs> θα τα δούμε. Να παίζουν τα μουσικά, να είναι μόνιμα στα εκεί στο, στη Μαραθώνος με μα το περνάει η ζωή Σε <laughs> κατευθείαν, <καρυσμένο. laughs> Στη ζωή συζήτηση... Ο, παπάς. ο, ο, ο παπάς παπάς. δεν θέλει τέτοια, ε, δεν δεν θέλει έχει τέτοια, αλλά... τέτοια δείγματα. Έχει δείξει τέτοια δείγματα. όλων τον έχει ένα <laughs> κόσμο> κόσμο. θα μείνει και με τίποτα στην ιστορία και 70% αύξησε. Το είπε. Ψήφοι το βάλαμε χθε. οι ψήφοι το αυξήθηκαν 70% επειδή έκλεισε την ΕΡΤ γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν κρατικό δύο τους και, και, και. Είναι, αλήθεια, είναι αλήθεια, αλλά αυτό το εξάμβλωμα που δημιούργησε τον ΕΡΤ δεν θα μείνει και στην ιστορία Άντε να πάλι κάτι τα μπέλα εδώ. θα αλλάζει ξανά Νομίζω θα ανοίξει στην επέτειο του κλεισίματο Ιούνιο Το σχεδιάζουν για τον Ιούνιο να ξανανοίξει η ΕΡΤ Τον τον στον, στην επέτειο 13 Ιουνίου, νομίζω ήταν. Ah. Μπα κάπου εκεί θα γίνει μια τελετή. Θα δω τη βούλτευση στα κάγκελα. <laughs> Βοήθεια! <laughs> Βοήθεια! <laughs> Κανεί δεν, δε <laughs> <από κάτω. laughs> δεν θα, Κανείς θα πάει. <laughs> Ωραίο δίδυμο αυτό. Μισελ και βούλτευση στα κάγκελα. Όχι ότι δεν είναι. Σε αυτά τα κάγκελα. Όχι ότι δεν είναι. Α. Στα κάγκελα, αλλά να, να, να, να, να τις δούμε και στην ΕΡΤ. Ήθελα να πω τόση ώρα. Στη Βουλή έγινε ωραία συζήτηση για την ΕΡΤ. Με αφορμή την ΕΡΤ. Μίλησαν εκεί βουλευτέ και μίλησε βεβαίω και ο Ζουράρη. Δεν είναι δυνατόν η ιδιωτία των ιδιωτικών αυτών εσχρωμιγών καναλιών την ημέρα που παραδείγματο χάρη το γένος μνημονεύει το κυλελέρ δηλαδή την ιδρυτική απελευθέρωση της αγροτιάς μας δεν είναι δυνατόν να περιφέρονται στι οπηγίδες οι οποίοι κορδακίζουν και περί το στατοπικικό του υποσύστημα σαν να μην συμβαίνει τίποτα γύρω από το στατοπικικό τους σύστημα δεν είναι δυνατόν την ημέρα των εργατών των νεκρών εργατών του Μαΐου της, του 36 στη Θεσσαλονίκη η R3 να έχει ένα μνημόσυνο με φυσικές με με τις εικόνες εκείνες στις και τα ιδιωτικά κανάλια. Εκείνη τη στιγμή, μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, δεν είναι δυνατόν να ασχολούνται με τον Χαβά κτλ. Κατάλαβες, φίλε Ζουράρι, όλα καλά θα πάνε. Ε, μην ανησυχεί, Κώστα. Έχει καταλάβει. Ότι... Έχει καταλάβει. Πάει αυτή η λέξη μετά το, το Ζουράρι. Έχει καταλάβει. Πόσοι από το δημόσιο βίο τη χώρα είναι για τη βάνη ναι, ναι. Έχει καταλάβει έτσι, τι, ε, ναι. τι παίζεται. Αυτή η μαλακή τύχη άσπρη. Να, θα είναι έχει προχωρήσει και η επιστήμη λίγο. Εδώ ακούμε το Ζουράρι να λέει κάτι για τα ιδιωτικά κανάλια. Με αφορμή τη συζήτηση για τη δημόσια τηλεόραση. Έχει και δεύτερο μέρο. Γι' αυτό κατάληψη. ήταν η συζήτηση. <laughs> <laughs> για την ΕΡΤ. Αλλά εδώ λέγεται τα ιδιωτικά. Ότι θέλει τι επαιτίε, τα ιδιωτικά κανάλια. Να έχουν αφιερώματα, να το μεταφράζουμε σε. στο θεατοπυγικό του σύστημα. Αυτό δεν Επειδή έχουν το θεατοπυγικό, mm. θα mm. πρέπει να έχουν για το κυλελέρι, για την Πρωτομαγιά, Μέρα Μαγιού και όλα τα υπόλοιπα. Mm. Κατέληξε και σε συμπεράσματα και σε προτάσει ο σύντροφο. Συμπέρασμα. Τετράβιο υποχρέωσεων με συμπαραγωγέ, παραδείγματο χάρη, οι οποίε θα πρέπει να κάνουν μεταξύ του, ώστε μεγάλε τιμέ του ελληνικού πολιτισμού, τη ελληνική κοινωνία να συμπεριλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμά τους και να μην περιορίζονται στα, λέει, αυτά, τα μεσημεριάδικα, τα πρωινάδικα και τα άλλα κολάδικα. Επομένως, είναι αναμφισβήτητο ότι δεν είμαστε σκορποχώροι. Η ιδιωτική τηλεόραση θα μπει σε τα καβδιανά δίκρανα ενός τετραδίου υποχρεώσεων απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Ναι, ούτως Δηλαδή, να αναθέσεις σε αυτή την ιδιωτική τηλεόραση στα 5-6 μεγάλα κανάλια ιδιωτικά να κάνουν αφιερώματα για την Πρωτομαγιά για το Κιλελέρ Για την 28η το Πολυτεχνείο ή δεν ξέρω τι άλλο. Φαντάζει όλου αυτού με την κουλτούρα που διαθέτουν, με το υπόβαθρο που έχουν, τι γνώσει που έχουν να κάνουν τέτοια αφιερώματα. Και με τι θέσει του. Καλύτερα και... να κάνουν ε, αυτό που έλεγε πριν, πασαρέλε, παρά να αρχίσουν να κάνουν τέτοια αφιερώματα. Αλλά είναι ωραία εδώ η πρόταση του βουλευτού προ τα ιδιωτικά κανάλια. Τι πρέπει να κάνουν. Είναι ωραίο αυτό να το ορίσουν και με νόμο, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Υποχρεούστε όπω ετοιμάσετε πέντε. Για το Πολυτεχνείο εξωτερικό. Για το, το, το Πολυτεχνείο μπορεί να το έχουν επειδή είναι και λίγο πιο πρόσφατο, αλλά και το Κιλελερ. Σαν νομίζουν ότι είναι κάπου έξω, θα στείλουν ανταποκριτέ, links στο εξωτερικό να είναι το Κιλελέρ παρακολουθήσει, Η Ανδριανού να γράφει κείμενα να γίνει κάπω μια από την Αυτέ οι μουσικέ που βάζουν τα κανάλια mm. πανικού. Ναι, ναι, ναι. Η φωνή των δημοσιογράφων όταν σπικάρουν είναι τέτοια, τέτοια. Διάλογοι. Αγωνιστή του Κιλελέρ με αγρότη και το γεωκτήμονα. Ωραίο θα είναι τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Ενάς, τόσο έχουμε δει. Καλά, Από Big ναι, Brother, ναι. Pharma, Survivor και αυτά μπορεί να είναι καλύτερο αυτό. Ναι, μπορεί. Να το Δεν δούμε το αν συγκριθεί με αυτά να κατευθείαν αν πήγε εκεί η σύγκριση. Εδώ είμαστε πάντως. Ε, Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Yeah, και από Βεβάσουν Ιαπωνία μας μα και από Ιαπωνία να ξέρεις Άτε, τι, τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν πει μία-δύο χώρε του εξωτερικού θα στείλουν αλήκωση να ξέρεις τι Το θυμούνται όλοι και αρχίζουν και Η και Ιαπωνία είναι 7 και μισή τώρα απόγευμα να ξέρεις θα μα ακούσουν επανάληψη λέει. Πάει για ύπνο λέει. θα πάει για ύπνο αυτό. Τέλο πάντων. Πάει για καλό στην Ιαπωνία να Να πάρετε ρούχα καλοκαιριού. Το κουκουέ δεν ήταν μοιρασμένο, θυμούνιο και αποστόλη, λέει μία. Ήταν 35 ναι, 35 όχι. Αλλά υπήρχε και ένα 30% για το οποίο ο Γεράκη είπε δεν απάντησε. Φυσικά αυτό το ποσοστό είναι όλοι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για το εντό ή εκτό ευρώ. Γιατί ξέρουν την τέτοια σκατά. Λοιπόν, αυτό όμω όταν δεν ταιριάζει τα κουτάκια των δημοσκοπήσεων. Εντάξει. Λοιπόν. Και ένα άλλο λέει, χωρί να καταλαβαίνω τον λόγο. Ε, τι κατίνη είστε εσεί. <σίλιο> ναι, αυτό δεν <σίλιο> καταλαβαίνω. <σίλιο> ούτε κι εγώ, όντως. ούτε κι εγώ. Και δεν είμαστε και ίδιε αν είναι. Υπάρχει διαφορά, κατίνα. Τεσάρι, εννοείται μεσένα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει <σίλιο> και εδώ είμαστε. <σίλιο> Κατά την δική μου ανάγνωση, είναι μια δημοσκόπηση η οποία έχει μηνύματα πολύ σαφή. <σίλιο> Νομίζω ο πρώτο αποδέκτης είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρα. Το σαφέ μήνυμα των πολιτών είναι πάρ το πάνω σου. Το λέω πολύ απλά, έτσι όπω τουλάχιστον το διαβάζω. Σε εμπιστευόμαστε. Εξακολουθούμε να σου έχουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια πτώση, διαπιστώνεται από τα συγκριτικά στοιχεία για την αποδοχή της κυβέρνησης, αλλά οι πολίτες στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Οι πολίτες λένε εδώ, κατά την αναγνωσή μου πάντα, ότι δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισαν Τσίπρα, πάνω απ' όλα. Το λέει τόσο καθαρά, το νιώθει κιόλας, το βιώνει, δεν το λέει απλά είναι και αυτά συμπεράσματα από την δημοσκόπηση ψηφίσαμε Τσίπρα και τον εμπιστευόμαστε με τη, κλειστά τα μάτια, του έχουμε δώσει εξοδότηση μη μας ρωτήσει εμά δεν θέλουμε Όχι. κάλπες τώρα και όλα αυτά, δεν είναι μίζερα χειρίζεσαι το και σου έχουμε εμπιστοσύνη Α, αυτό βλέπεις γύρω σου να γίνεται επειδή σου στόχασα, καταλληλότερο πρωθυπουργό είχε Δεν το είδα. Ερώτημα. Αυτά που ακούω, μάλλον, μάλλον είναι ο Τσίπρα. Αλλά ποιο είναι το ποσοστό. Εν ενεργεία είναι. Ε, 100. Είναι. Ο, ο, ο τέτοιο φαντάσου. Ο... Η δημοφιλία του Σαμαρά. Παπαδήμο είχε 75% φαντάσου. Ναι, ναι. Μπράβο. Πόσο ε... θα είχε ο Τσίπρα. Ο Δεν θα είχε 120. Ο Σαμαράς σε δημοφιλία ήταν κάτω και από τον Κουτσούμπα. Θέλω να πω ότι... Ως Πρωθυπουργό ή τώρα Όχι τώρα τώρα τώρα mm. Έχει πέσει που ήταν πριν ένα χρόνο Εξιμήνες ήταν καταλληλότερος πρωθυπουργός τη Αμπάρας Εντάξει περνάμε Και αυτό. είναι έκτος ή έβδομος ηγέτη σύμφωνα πάντα με αυτά που είδαμε χθες πιο έρωτας δεν κρατάει για πάντα. Τρίτος είναι... Ο Σταύρο ή δεύτερο. Ναι. Τσίπρα Σταύρο, δεν θυμάμαι τώρα. Θα μπορούσε και πρώτος. Ε. Δηλαδή, αν πιέζαν λίγο ακόμα οι Ευρωπαίοι, θα μπορούσε και πρώτο. Εντάξει. Έχει νέο εκεί ο Σταύρο. Νέο. χρόνο. Ακόμα μέχρι το καλοκαίρι, α πούμε, μπορεί να πιέσουν λίγο παραπάνω που είναι πιο κατάλληλο από τον καμένο. Τέτοια στοιχεία που έχει αυτή η δημοσκόπηση, ό,τι και να ακούσει, δεν πέφτει σαν τα Είναι πολύ λογικό να ακούσει διάφορα. Νομίζω ξηλώσαν και την Παναρίτη. Αυτό ήταν Άγη κάτι Παναρίτη. στενάχωρο ναι. Γιατί βγάλανε το, γι... το Γιάννη από εκεί, βάλανε το Τζακαλό, το οποίο ράβει κοστούμι, έμαθα με. με κόκκινες κόκκινη ρίγε. Κόκκινε ρίγε στο κορεπέδιο. Στο... στο πέτο. Κάτι άλλο. Και... ένα άλλο χρώμα. Όχι, όχι. όχι κόκκινε ρίγε. Εδώ ναι. αυτή είναι η μότητα. Πρέπει να συνεχίσει το προπέτο. Έχει το... κόκκινε γραμμέ η κυβέρνηση. Με, πρέπει να το δείξουν τρόπο. Αν δεν το δείξει στο πέτο, που θα το δείξει. Και βγάλανε και την Παναρίτη που ήταν στου άμεσου συνεργάτε του Βαρουφάκη. Τη βγάλανε εκεί από την συζήτηση. Τι και τώρα κάνω? η Ελλάδα είναι χωρί Παναρίτη. Ο Ντάιζελμπλουμ και αυτήν την έδιωξε. Δεν ξέρω αν την έδιωξε ο Ντάιζελμπλουμ, είναι μια απώλεια όμω για την διαπραγματευτική ομάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι δεν ξέρω το... πώ θα πάμε έτσι. Και εγώ ναι. Εγώ φοβάμαι ότι δεν μπορούσε να τον πάει καλά η διαπραγμάτευση. Και ναι. από Νέα Ζηλανδία μα ακούνε να ξέρει. Ναι, τα ξέρω. Να στείλουν από, το Όκλαντ, από τον πλανήτη. Ε, ναι. Από Σικάγο, όχι το παγωτό. Αστείο, σα είπε θύμισε ένα Σικάγο. Ένα μπανάνα σπίτι. Όχι, τίποτα, <συμίσαι> <συμίσαι> τίποτα απ' όλα. <συμίσαι> αύριο <συμίσαι> έχει συγκεντρώσει, ξέρετε. Πρωτομαγιά. Τι είναι αύριο, Πρωτομαγιά. <συμίσαι> ε, κάθε χρόνο <Λάκα>, Πρωτομαγιά. <συμίσαι> πρωτομαγιά. <συμίσαι> Γιατί. Για τα δικαιώματα των εργατών. Τι θα γιορτάσουμε. Α, βλέπω εδώ ότι στο μπαριμεροδρόμο. Α. Τι έχει πάει, ειδική ημέρα. Αύριο λέει θα έχει. Κοκτέιλ ειδικό Πρωτομαγιού. Θα έχει. Θα γορέψει ο Μπολιόπουλο πάνω στην μπάρα. Τι κουμπαλί επειδή, επειδή είναι πρωτομαγιά, θα κουμπαλίρει στο χέρι. Νομίζω. Ναι. Πώ χορεύουν, έτσι δεν κάνει. Πώ χορεύει ο Μπογιόπλο ή <laughs> πόσο <πώς> χορεύει ο Μπογιόπλο, όμω το ξέρουμε. Θα έχουν πρωτομαγιάτικο πρόγραμμα αύριο το βράδυ. Τραγούδια σχετικά καλά, αυτοί να και καλά. Αυτή δεν χρειάζεται. Ένα πρωτομαγιάτικο θα είναι αντάρρτικο, το ρίχνουν εκεί κατά τι 12. Να γουστάρουν. Να γουστάρουν. Να γουστάρουν. Να γουστάρουν. Να γουστάρουν. Να γουστάρουν. Μια χαρά είναι. Ναι, είναι, πάνω που είναι πάνω που έχουν τελειώσει τα δύο κοκτέιλια που έχει πει. Ναι. Για να παραγγείλει κι άλλο. <laughs> Α, ξέρω, ακόμα, Με το που ακούει ο Πατζακάκι ήρωε. Τζακάκι ήρωε. Πρέπει εκεί να γίνει τη μεγάλη κατανάλωση. Στο απέναντι βάζουν παντελίδι στην αντίστοιχη στροφή. Στον Όχι, ρε παιδί κάπου εκεί σε ένα μαγαζί αντίστοιχο. Βάζουν εδώ έχει Δημητριάδη. Ναι, Ο, όποιον πιάσει. Όσο... <laughs> και τα δύο πιάνουν. Το και τα δύο πιάνουν. Αυτό με τη στάιλα πρέπει να το γυρίσουμε και σε βίντεο. Εδώ έκανε επιτυχία η Τζούλια, λέει. Το βουκολικό θα γίνει και viral, που λέμε και στο χωριό μου. Ναι. Θα ήθελα, θα το προτείνω. Αύριο έχει συγκεντρώσει, ήθελα να πω. Το πρωί κάνει και ηγεσέ την Τλαθμόνο και το πάμε στο Σύνταγμα. Διαλέγεται, παίρνετε. Θα έχει και καλό καιρό, πιάνετε και το Μάι με λουλουδάκι εκεί στεφάνια, όλα μαζί, αλλά υπάρχουν και αυτά. Και ξέρεις τι, όταν ξεσηκώθηκαν στο Σικάγο το 1886, ξεσηκώθηκαν για 8 ώρο. Παλιά. 8 ώρο, ναι. Παλιά. Το κατέκτησαν όμως. Για πολλούς λόγους το είχε το 8 ώρο. 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ύπνου, ωραία, χορταστικό, και 8 ώρες... Ψυχαγωγία, ελευθερία, να πα να κάνει χόμπι. Ναι. Ωραία ήταν αυτά. Και Παροχημένα όμω. Παροχημένο. Τώρα έρχεται ο έξυπνο τρόπο ρύθμιση τη εργασία. Και δεν υπάρχει καν το 8 ώρο. Οπότε αύριο θα τιμήσουμε αυτού που αγωνίστηκαν, κατάφεραν να ζήσουν αξιοπρεπώ. Τώρα υπάρχουν όλα όμω. Υπάρχει και το 12ο με τη μέση 8 μέρε. Το 12 λεπτό. Υπάρχει και το 12ο με τι μέρε. Μέση... Έχει θα, θα <laughs> πληρώνει σε λίγο. Θα πληρώνεις, να πληρώνει. Πλήρωσα για να όλα. Το 8ο είναι πολύ συγκεκριμένο. Σε λίγο θα πηγαίνουν τα σχολεία, επισκέπτε σε μουσεία εργασία να βλέπουν πώ είναι. Κοίτα... είναι όταν δουλεύανε. Εργάτη, νεργάτη. <laughs> Συλλεκτικό. Συλλεκτικό, <laughs> Συλλεκτικό κομμάτι. <laughs> λοιπόν, σα αφήνουμε με του Αδόλφου τα εγγόνια. Σαν σήμερα είπαμε έτσι ξεκινήσαμε. Το Ράξταγκ μπήκε η μύχτη και εκεί η σημαία. Ε, το έχουν κάνει υπεραστική και έτσι φτάνουμε προ το τέλο. Γεια σα. του θυμούνται του παππούτου στον Τάλκα. Του 45 Απριλί και ο αδελφό με λίγο μω. τι μου κάνε ω τα με τον κοκκίνο στρατό. Το σφυριακό στο κεφάλι, το δρε στο λαιμό. Τι με πρόχναν να του βγει το καϊμό. Και μπελάδε θα έχουν πάλι με το Γεωργιάννο. Κι ολοεσκούζω αδόλφο. Με σταπρίλη τι φωτιέ. Με στο Βερολίνο μπαίνουν. Μπαίνουν οι κομμουνιστέ. Και οι αριλάκοι ζουν. Αντίλοπε παρδαλέ. Och ewamu Φυγούμε από εδώ, και α σέσκουζε, οφείρε. Απ' τη σπράουν την πόδια. Ερε πά που θα πέσει από του Ζουκόφ τα παιδιά. Ε, ρε, φαπά, που θα πέσει από τα παιδιά. Τον τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων. Δίκο, στα αυτιά ιδιατή. Ποτέ χύπτη και ασφάλιτη. Ποτέ τα